Του μέλλοντος ημέρες μέρες στέκονται μπροστά μας σαν μια σειρά κεράκια αναμένα, χρυσά, ζεστά και ζωηρά κεράκια. Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν μια θλιβερή γραμμή κεριών σβησμένων, τα πιο κοντά βγάζουν καπνόν ακόμη, κρύα κεριά, λιωμένα και κυρτά. Δεν θέλω να τα βλέπω, με λυπεί η μορφή των και με λυπεί το πρώτο φως των, να θυμούμε, Εμπρό κοιτάζω τα αναμένα μου κεριά. Δεν θέλω να γυρίσω, να μη διώ και φρίξω. Τι γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει. Τι γρήγορα που τα σβηστά κεριά πληθαίνουν.